Μου. Αγάπη με πουνού παναράμπου! Ελίνα ράμπου! Δεν τρέπεστε ρε, να απονοητεύετε του uh, ανθρώπου που λατρεύουν την παντόφλα. Μπορεί να βοηθήσει την παντόφλα του, αγίου, δεν ξέρει παιδιά. Δεν <στον> το ξέρει αυτό το πράγμα. Του παντοφλόπιστου που λέμε. Όχι, είναι παντοφλάβερ, μπορεί να το πει. Με μία λέξη. Όπω το Greek lover, δεν είμαι παντοφλάβερ, θα λέμε. Greek lover! Greek lover! Δεν είμαι παντοφλάβερ. You're Όχι, κατευθείαν. Γι're my lover,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 No. Θα έπρεπε να ντρέπεστε γι' αυτό. Κοιτάξτε, δε... εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τι κάνουν με τι παντόφλε, αρκεί να μην προκαλούν. Ένα. Έχω και φίλου παντοφλάβερ. Έχω και εγώ φίλου παντοφλάβερ, ναι, ναι. <laughs> αρκεί να μην ενοχλούν όμω. Να μην ενοχλούν, να μην προκαλούν. Το, το πρόβλημα όμω είναι ότι προκαλούν και ενοχλούν. Και εγώ είμαι παντοφλάβερ. Ωπα. Είσαι τη ανοιχτή ή τη κλειστή. Είμαι τη παντόφλα που προσγειώνονται στο κεφάλι μου από τη σύζυγο. Την αγαπώ αυτή την παντόφλα. Γιατί με φαίνει στα ίσα. Το έχετε βρει δηλαδή μεταξύ σα. Το έχουμε βρει, φίλε. Γι' αυτό είναι η αγάπη να τα βρίσκει με τον άλλον και να συν Να την πετάει και το αγαπάει αυτό. Και εγώ έχω βρίσκει να τη δέχον. Τη... Εσύ τώρα το... ε... Έμαθες... μπρο. Όχι, μου αρέσει γιατί είστε συμπληρωμαί. Αυτό, αυτό. Ε, έτσι μπορεί να πάει μπορεί... προ μια σχέση μόνο. Εντάξει. Τώρα. Μόνο μη φτάσετε σε τσόκαρο, γιατί πονάει. Όχι, όχι τσόκαρο. Πάμε και του παίρνω μαλλέ. Έχω βρει τώρα αυτέ που είναι ακρότερο τελείω. Τελεία. Πατέρα να ψανίζω. Έλα. Έλα. Τελικά το μόνο που έχει πει αλήθεια βέβαια ο Γιωργάκι τότε είναι αυτό που είπε και ο Φίλι τώρα ότι τελευταία υπάρχουν. Θα πάμε σε κανάλι βήματα, δυστυχώ.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 Υπερήφανο, υπερήφανο τη Συγκαπούρη. Που μπαίνω Συγκαπούρι. να μπω στη σι... Συγκαπούρη, μπαίνω. Αν το, το Marine Traffic και τέτοια. Άχι εκεί, δεν υπάρχει oh. ένα τροχονόμο να κάνει τη δουλειά. Yeah, τώρα θα πει του το τροχονόμου για αυτά τα βαπόρια, εμεί του κάνουμε πρωθυπουργού. Σωστό. Yeah, σωστά. Αν μπει στο Marine Traffic, πάντω να δει το 60-70% των βαπολίων μπορεί να μην είναι ελληνική σημαία, που σίγουρα δεν είναι. Έτσι είναι μεγάλοι πατριώτε και τη σημαία Ελληνική σημαία, τι να έχουν περίπου ελληνική σημαία. Ελληνική σημαία θα πρέπει να δίνουν αυτή την εθελοντική φορολογία. Τώρα δεν χρειάζεται. Δεν τη ελληνική σημαία όπου να είναι τώρα, δεν τη βάλουν πάνω σε σίδεδρο.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 Οι ποιητέ τώρα ε, είναι ξεπερασμένοι, τώρα είναι boomers. Άστο. Όχι, όχι. Μετριέται με τετραγωνικά μέτρα. Όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο πιο πατρίωτη είσαι. Γεια σα, κύριε Μπαρβαγιάννη. Ποιο είναι, κατάλαβατε. Mm, η μπάμπο είσαι. Όχι. Ο Ταρίφα. Η Συριζέα ναι, ναι, είσαι. Ποιο είναι. Του Πορφύριο βισδέκι. Ο Πορφύριο Βισδέκι είσαι. Ναι, αλλά ξέρετε που είναι τώρα. Ξεκινάει το τρένο σε λίγο. Το τρένο Και... φεύγει στι 8. Το τρένο φεύγει στι 8.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 Όχι τώρα, έχει το Βαλιστήριο, Είμαι στην Κοζάνη και πήγα και προσκύνησα την ιερή παντόφλα. Έχουμε το προσκύνημα τη παντόφλα του Αγίου Σπυρίππονα στην Κοζάνη. Είναι η αριστερή ή ε... δεξιά. Δεν το ξέρω αυτό. Ποια ήταν στην σπυρά μαζί μου. Εσεί τι προσκυνήσατε, δεν ξέρετε αν προσκυνήσατε αριστερή ή δεξιά παντόφλα. Δεν φαινόταν, δεν φαινόταν. Έσταλουν τα λουλούδια εκεί Α. μέσα σε ένα τζάμι. Ποια είναι στη σπυρά μαζί μου, Η Άννα Μισελ. Η Ελένη Λουκά, και έχει σφιλιά. Μετανιώστε! Μετανιώστε, είστε Ήρθε... Ήρθε... ζωντανή νεκροι απίστευτο. Φεύγω, φεύγω γιατί φεύγει η ταχεία. Γεια σα, Γεια σα. Ναι, ναι, πηγαίνετε με την ταχεία. Φάρε την ταχεία τη καρδιά μου και ξεκίνησα. Από σ' όλο λέω, Δανοκουνούμαλο εδώ από τι οικοδομέ. Έλα, Δανοκουνούμα, λε που είσαι, Καλωσιά! Καλωσιά, κανονικά και ήμουν έτοιμο να παίξω ένα κρεμουτσακιστό, να πούμε. Ήταν, ή ήταν την κλειδωσία. Θα σου πω γιατί, Γιατί ακούω ότι σα ζωσίνησα στα πράγματα και συγκινήθηκα τόσο πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκε πού... ή απλά συγκινήθηκε. Πόσο ειλικρινά συλληπιτήκα, <ΣΣΣΣ> συγκινητικά <ΣΣΣΣ> συγκινήθηκα, <ΣΣΣΣ> συγκινητικά <ΣΣΣ> συγκινήθηκα. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Κοινήθηκα, λέω. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ... εντάξει, είμαστε μια χαρά. Δηλαδή θα πάμε μπροστά με τα κούνια. Όπα, όπα, περίμενε γιατί Α... δεν ακούστηκε καλά. Θα πάμε μπροστά με τα κούνια. Με τα κούνια, με τα κούνια, με κιλότα καλοκαιρινή. Ένα εμπέχωνο και μια κιλότα καλοκαιρινή. Ούτε Προτιμώ κα... Κα... με τα κούνια. Ε... Προτιμώ ε... να πάμε μπροστά με τα κούνια. Ναι, μα μου και με τα κούνια. Να σου πω. Divers, μου, Ω... είμαστε στη φάση του Diverse. Ένα, να σου πω, ο άλλο ο Συριδαίος, τελικά είναι πολύ γύρι, έτσι. Έλα να σου πω, θέλει να κλάσει λέει και τα αριστερά ο Τσίπρας έντρανα Μπορεί να μας κλάσει μια μάντρα, να πάρει και φόρα κιόλα Έτσι πέσου. Θα το μεταφέρω. Θα το μεταφέρω. Από εσόλοι. Μπάμπο! Πού είσαι, Μάρη, τι κάνει Καλά, ε. Έλα, καλά σε ακούω, μην παραπονιέσαι Ε, λίγο, ολί. Τι έχεις, ε. τι να έχεις, θα μου πεις, λίγο απ' όλα, Εσύ. Σαν την πίτσα, λέω, είσαι απ' όλα, έχεις λίγο απ' όλα <ΣΣΣ> Λίγο τσιπημένο το ένα, λίγο τσιπημένο το άλλο Είσαι special, θα λέγαμε, special, ναι. μπάμπο Ναι Κατάλαβα Καλά, άκουσα και κάποιο με γη. Σε ζητάνε να παίρνει. Άμα σε ζητάνε να παίρνει, καλά κάνει. Να δίνει παρουσίε. <laughs> δηλαδή, μέχρι να έρθει η Δευτέρα, η παρουσία, δίνε τι παρουσίε. Α, <laughs> δεν έχει παρουσία. Α, τώρα το κατάλαβα. Δεν πειράζει. <laughs> Μπάμπο, να σου πω λίγο. Επειδή έρχονται εκλογέ και βλέπω να προλαβαίνει και τι επόμενε, όχι μόνο αυτέ. Έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Ε, βέβαια. <laughs> Μη μου πει τίποτα και μεταράξει. Σε <laughs> μεταράξει. <laughs> Πέστο, το, Έλα, δεν πειράζει. Από σένα κομμάτια να γίνει. Βελόπουλο. Ε. Βελόπουλο. Όχι. Όχι, Βελόπουλο. Α, για μπάμπο, για μπάμπο. Τι θα ψηφίσεις, πες το. Μπάμπο. Θύμιο; Θίμιο. Ναι. Ψώνισα από σβέρκο. Κατάλαβα. Καλά, άστο. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν θέλω να σε πιέσω. Το θύμιο με καλύπτει, κάπου πάει το μυαλό μου. Α, μη μου βγεις τίποτα κουμουνομπάμπο. Α, κουνούμαλι. κουμούνια νόμαλα, όλα κουνούμαλι. Ναι, ναι. Έλα, γεια Έλα, να' σε καλά, να' σε καλά. Έλα, για Έλα, γεια. με Δεν μιλάω ωραία. Όχι, όχι Θα σέβεσαι. Έχω κι εγώ παντόφλε. Μπορεί να γίνει ιερέ κάποια στιγμή. Θα σέβεσαι. Έχουμε το προσκύνημα τη παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κοζάνη. Το μαλάκα. Ο γυμναστήρακο είμαι, ρε μαλάκα. Καλά που μου το πε, λε και δεν κατάλαβα τι είσαι ο μαλάκα. Τι θα γίνει, ρε μαλάκα με αυτά τα αρχήρια για όλα να πούμε. Εντάξει, γίνεσαι κι εσύ τέρα βέβαια. Μαλέσου. Οι περισσότεροι λένε του βιαστέ, σκοτώστε του, κάντε του. Έφυγε, δεν έχει. Λύση να τον αφήνει στα πέντε χρόνια το βιαστή. Το πεδοβιαστε πρέπει να τον έχει μέσα στα σίδερα μέχρι να του φίσει. Τέλο. Γιώμαστε πέρα, αλλά δεν γίνεται ερευφυλαώ. Τι να κάνει, Αυτό θα βγει πάλι ο πούστη Αν το σημαντή μου, είχα να σηματητή στο γέρακα μαλάκα. Που βγήκε τρει φορέ από το φυλακή και τρει φορέ ξαναδύρωσε και τον είδα πάλι στο γέρακα και πήγα να τον καθαρίσω μαλάκα. Δεν υπάρχει λύση, φίλε. Δεν υπάρχει. Εφόρου ζωή, η σόβια πρέπει να είναι μέσα όλα αυτά τα αρχή. Τι να ξανα. Τον... Το εισόβια του ακούω αυτό και τον ευνοχισμό. Το χημικό, τι γνώμη έχετε να κάνει την ιατρική πράξη του χημικού εμπλουτισμού. Τότε αυτό θα μπορούσε να οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα. Ποιο δεν είπα, Όχι ρε Μα τι μαλακίε να αυτέ δεν γίνονται αυτά ρε Μαλακίε, Τη χημικό εμπλουτισμό. Ρε Μαλακίε, Τον πάσταρι, έφαγε δύο παιδάκια στη Ρουμανία. Τον ξαναείτε στέλνει ο δρομόπουστα. Εκεί μπορεί γαμιόλα να λιώσει. Αφού σκότωσε, Να μείνει μέσα ρε που. Στη, και εμπλουτισμού και μαλακίε. αφού θα που. Περίμενε τώρα γιατί είσαι κόντρα στη γραμμή του κομματό σου. Άντε βρε μαλακές. Πιο κάματα, ναι, εγώ στα μου, εγώ Πασόκος ήμουνα, μετά πήγα να πούμε εκεί που είναι το σωστό πάω εγώ μαλά. Καθίμαι κολυμμένοι ανέφερα ah. το φληρό εκεί που έχει τον Δεν μου κομίσει. το έχεις πει αυτό για το 81-89 έναν Έλληνα που δεν ψήφισε Πασόκ Πώ πήγε όμω θέλω να εξηγήσει τη διαδρομή από το Πασόκ στο Σαμαρά Εκτό και να το εθνικό που παθεμιλεί και τέτοια. ένα άξιο Τώρα θα μου Ο Παπατρέας, ο Ανδρέας, ο Παπατρέας, ο εθνική! Εθνικιστή, ναι, είναι κακό, η Ελλάδα σου Έλληνες έλεγε Προεδρέ. Ρε μαλάκα, ήταν ένας άξιος πρωθυπουργός. Ο... Αυτό, τέλος. Ο Πεποθα... Σαμαράς, Λαλό. αν λέει, κάτι έχει να λες για το Σαμαρά, είναι ότι ήταν άξιος. Τέτοια ώρα είναι το όρο Το γυρνά θα του πεδόδια αρχή και μου το πάσο σαμαρά. Γαμώ το σαμαρά. Δεν το πήγα, μακριά, στην δημοκρατία έχουμε παραμείνει. Ε, έσκυχαρε ρε, μαλάκα εγώ. Δεν είμαι κολυμμένοι. Όσα χρόνια μιλάμε, μαλάκα από το 2010 έχουμε κλείσει 12 χρόνια. Πρέπει να καταλάβει. Εγώ αξιολογώ αυτό που θα δω το έργο του. Μπράβο. Αν είναι εντάξει, το σύπρα σαν ήταν αλληλόριθ. Εγώ ξέρει τι λέω να δούμε και το έργο του Βελόπουλου. Δεν ξέρει. Πάντερε με το αρχίδι Πώ αυτό το αρχίδι πάει στη. Όπα, όπα, του... γιατί το... τι πρόβλημα έχουμε τώρα, Γιατί να μην δούμε και το έργο αυτινού Έλα μπρε, μαλάκα τώρα να πούμε. Άντα. Εγώ δεν τα. Που ανήκει ο καθένα σε μένα τι παπαριέ που λέει το αρχή με τι επιστολέ του Ισού Χριστού. Θα είστε η μοναδική στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού. Πώ γίνεται, ρε, φίλε; Να κόσμο τόσο μαλάκα και να λέει τέτοια πράγματα και να είναι στη Βουλή. Ποιο είπε κολυμμένο ρεβλάκα εγώ. Βλάκα, 12 χρόνια μιλάμε. Δεν έχει καταλάβει. Όποιο ζήτη έργο για μένα είναι μαζί του. Δεν έχω κολλήματα εγώ δεξιά για αριστερά. Περίμενε λίγο εντάξει όλα εντάξει. Πότε έχουμε πέτει. Και πέντε ωραία μαλά. Τον 12 ετών. Το 12, δεν ξέρω μου αλλά κατόμουν το δέκα του καπάρι. με την κουζίνα που σου είχα κάνει την πλάκα μα λ**κα, τότε ξεκίνησα. Μου είπε ο για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείω δεν έχει μπει σε ντρούσα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις, Τα παλιά τα... τα μάτια, ναι, τα πια, τα, τα Τυρκουάζ. Ε, η κουζίνα και ο Μουντρέα είμαι εγώ, μαλάκα. Εκείνα τι δύο πλάκε είναι απίστευτε, μαλάκα. Εσύ είσαι ο Μουντρέα. Έβρε <laughs> βαλάκα, αυτό ξαναπήρε βαλάκα. Ναι, ο Μουντρέα ποιο ήταν, ποια φάρσα ήταν. Ο Μουντρέα ήταν όπω λέει, είμαι συνοδό. Εγώ είμαι με στη νύχτα να πούμε, μα μακουσάρισε καθαρίστο σε πάω και μου λέγε τα σουγαμίτσα το κολαράκι και τέτοια. Μου είπε ο Νίκο ο Ζωτζάτος ότι θέλει κάποιον για συνοδεία να πούμε. Μού το τηλεφωνό, ο Μουντρέα είμαι. Ναι, για συνοδεία, ναι. ναι. ναι, ναι. Να, Εσύ ναι, θα, θα κάτσει, θα σε επιδείξω κιόλα. <laughs> <laughs> Α, ωραία πράγματα λέγαμε. Α, ωραία, ρε Μαλάκα που Να σου α... πω, δεν είσαι το θυμιατό. Όχι, ρε Πλάκα το θυμιατό. Είναι ο άλλο από είναι κάτω από τον πειραίο αυτό που είχα μελιώσει το γέλιο μαλάκα. Εγώ το 10. Σου την πλάκα με την κουζίνα με τα μάτια τη κουζίνα που πούλεγα μια κουζίνα και καλά. Ναι. Και μετά που σε πήρα ότι είμαι στην Άμα θες να σε καθαρίσω με την μου τρέα να ναι, πω, αλλά να... από το 10 μέχρι τώρα καμία έμπνευση. Δε, δεν μ' αρέσει ο άνθρωπο να γίνει τυρίο. Δηλαδή να σκοτώνει, σκοτώνει. Όχι, oh, κύριε Έλα τώρα, αφαιρώ. μην το ξαναγυρνάμε, <συσοφίλου> τα λέμε. Γεια. Ναι, άντε, φίλε. Άντε, γάμι <συσοφίλου> <σ'> τώρα, γεια. Για, για, έγαμε. Γεια,